Πήκαν στην πόλη οι οχτροί, του νόμου λύσαν. Οι οχτροί και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου. Αμέση μεριά. Πήκαν στην πόλη, οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν. Οι οχτροί και τους φιλέψαμε ή και χωρί χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί Πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και υπερδαμένοι στο τι προνομιούχοι έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνετε μη τσαλακώνεστε, το τεγκόν προσέξτε κι όταν σας δώσουν το και οι αντρεξοπρέξτε πολύ, βρήκα σε κλέψανε ηλιοχτροί κλέψαν οι θλώτα ηλιοχτροί κι πηγαίναμε να είμαστε λοιπόν εδώ μία ακόμα Παρασκευή. Είναι ο Real FM στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Για να κάνει το μικρόφωνο. Ο Ομπάμα από το Βερολίνο κάπου προ το δρόμο για κάπου αλλού. Είναι ο Real FM και σα θυμίζω ότι αν θέλετε να στελέτε μήνυμα, Real κενό το μήνυμά σα το 19650. Αλλιώ με υπολογιστή στο το τηλέφωνο θα σας το δώσω όταν θα είναι η ώρα των κληρώσεων Έχουμε σήμερα αρκετές Στον ήχο μαζί μου σήμερα ο Μάριος Καγής Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρίτα Βασιλά Και στη μουσική επιμέλεια η άδερφουλα μου η Νάνση Βοήθειά μα. Ήρθε, έφυγε Έχουμε να πούμε πολλά Όχι από τα τετριμένα Γιατί αν μείνουμε στα τετριμένα θα την πατήσουμε Θα σας παίξουμε με ένα μικρό μείγμα Για να πανηγυρίσετε μαζί με τον Ρανάτο Καροζόνε, τον θύμιο Καρακατσάνη και τους αμίγου του Ομπάμα, του φίλους του Ομπάμα όχι τίποτα άλλο γιατί ελάχιστα προβλήθηκε και δεν την ακούσατε ίσως καλά η κουβέντα του στο Βερολίνο αν ήμουν Γερμανός θα ψήφιζα Μέρκελ αυτό για να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματα του φύγε Αμερικανιές Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι με συμβολέα στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι Υπογράψανε εν μέρη τα συμβολέα οι γέροι και τους πουλήσαν στα ξένα δύο δολαρία τον έναν Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδε και μελάνι, Με συμβόλαια στο χέρι. Να υπογράψουν κάτι γέρι. Ένα γερό με ένα μάτι λέει πρόκειται για πάτη. Πάει να ρωτήσει κάτι. Του βγάλαν και τα άλλα Του βάλαμε Americano, Americano, no okay, America, America. ξεβουκώσατε, τι αδύνατη σας πω. ok Obama, Obama, Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά Ακούστηκαν πολλά Για σπανακόπητες, για τούτα, για κίνα, για τα άλλα, για φιλοξενίες ε, Γνωστά, ε, έχουμε μία πρόοδο, είναι η αλήθεια Φύγαμε από το τζατζίκι, σιρτάκι, σουβλάκι Και πήγαμε ε, σπανακόπητα, φιλοξενία, ούζο, ούζο. Ε, Το ούζο δεν είναι ελληνική λέξη, έτσι Έχει ενσωματωθεί στην ελληνική Είναι περούζο μασάλια, για χρήση στη μασάλια έτσι φεύγαν τα κυβότια σφραγισμένα, κυρίως από την 20 ε, Και έτσι βγήκε η λέξη «Ούζο» και μας έμεινε. Και ένα αντιδάνειο είναι περίεργο από τον τρόπο χρήσης αυτής της λέξης και μάλιστα πως σφραγηδε τελειονοίου. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο θέλει εξαιρετική προσοχή η αντίληψη που πάει να στηθεί γύρω από το θέαμα Ομπάμα. Στην Ελλάδα και Αλαχού και στο εξωτερικό. Υπάρχει κάτι πολύ επικίνδυνο που δείχνει άμεση προσαρμογή στην αντίληψη Τραμπ Άμεση όμως Και κυρίως από αυτούς που προοδευτικά και η αντίληψη του Τραμπ είναι φασιστική ρατσιστική. Όλα τα υπόλοιπα είναι κατασκευασμένα να χάνονται πίσω από την εξωραϊστική λέξη Πιστέψτε με ακριβώς έτσι είναι Λαϊκισμός Εφήβραμε ξαφνικά το λαϊκισμό Κοιτάξτε γύρω σας, διαδίκτυα, κουβέντες των φίλων σας, κουβέντες των πολιτικών, στην τηλεόραση, παντού, στο Twitter, στο μου, στο ξού, στο φού, στο του, αντί να λέμε ρατσιστής, ε, ναζιστής, ε, ε, φασίστε, λαϊκιστής, προσέξτε τώρα, ε, το λαϊκιστής ακούγεται πιο, είναι πιο, πιο κομψό, είναι πιο καθυσικάζει λίγο το θεριό, καθησυχάζει λίγο τους άλλους είναι να το προσεγγίσουμε έτσι, να μην ακούγονται τέτοια πράγματα και να μπορεί να ρωτάει και ο δημοσιογράφος τη ΣΕΡΤ τον δικό μα τον Βαγενά και τι θα πάτε να κάνετε τώρα που θα κάνετε διαδήλωση που λέει το Σύνταγμα ότι όταν διακυβεύονται εθνικά ζητήματα δεν κάνεις διαδηλώσει και συγκεντρώσεις πρέφα θα παίζετε για να πάρτε λοιπόν εσείς πρέφα οι υπόλοιποι Σα καλό να σκεφτείτε αν είναι ή δεν είναι ρατσιστική η έκφραση Μαύρος εκφραση μαύρο Λέω τώρα 8 χρόνια είναι που να με πάρει και να με σηκώσει Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ομπάμα Ξαφνικά δεν έχει λεχθεί τα 8 χρόνια Μαύρος Πρόεδρος Όχι. Έχει λεχθεί ο Μαύρος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τον πρώτο καιρό λέγαμε η πρώτη άνοδος εν χρώμου δεν με λέγανε φεύγανε και τη λέξη έτσι. Ξαφνικά μαύρος περικλής. Μαύρος περικλής γιατί δηλαδή προσαρμοστήκανε στην αντίληψη περί δυστυχισμένου λευκού φασίστα εργάτη ο οποίος αποφάσισε να διαλέξει τον Τραμπ γιατί αναπόθεσε τα όνειρά του στο ότι θα γίνει Τραμπ ο ίδιος στη θέση του Τραμπ. Προσέξτε γιατί αρχίζει και εμφυλοχωρεί στη σκέψη ολωνών στην ευκολία με την οποία σε 160 χτυπήματα στο Twitter και σε μερικές λεξούλες και άπειρες φωτογραφίες Στο Facebook η εξοικείωση με το με έναν τρόπο που δεν τον καταλαβαίνει κανείς Έπειτα έχει αρχίσει και η άλλη αντίληψη ότι όπου υπάρχουν πολλοί Έλληνες τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα για την Ελλάδα Ως γνωστό α πούμε, ο Nick the Greek τίναξιόλτα καζίνα λέω τώρα και έφευε τα λεφτά στην Ελλάδα και έφτιαξε νοσοκομεία σχολεία, αυτός δεν ήταν ο Nick the Greek. νομίζω, έτσι δεν ήταν το Las Vegas η πόλη των Αγγέλων όχι το Los Angeles η πόλη των Αγγέλων το Las Vegas για τον ελληνική καταγωγή Nick the Greek. και επειδή αυτά τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα όταν γίνονται αστειάκια, τραγουδάκια έξω και η με την οποία ξεκινήσαμε και προχωρήσουν πάρα πολύ αρχίζει ο ρατσισμός και μπαίνει στην καθημερινότητα κουβέντα. Και στο μεταξύ, στο μεταξύ θα χαθεί η Κύπρος. Και θα χαθεί η Κύπρος ανάμεσα στη διαφορά της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας σε ένα ενιαίο κράτος και της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας συνομοσπονδίας στην πραγματικότητα με δύο κράτη. Έτσι θα χαθούνε μια σειρά από πράγματα. Ποιος θα δικάσει, θα σταματήσω να μιλάω και δεν θα πάρει του Ιτανάσα, θα ακούσε ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ, στην ουσία του, η μουσική είναι του Λάγιου, στο τραγούδι Σωτηρία Μπέλου, η εξαιρετική στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη θα με δικάσει. Είναι γραμμένο πίσω το 1983. Τα πρώτα πρώτα χρόνια, ούτε μια δεκαετία δεν είχε κλείσει καλά καλά από τη μεταπολίτευση όταν συνειδητοποιούσε ότι ο Θεόφιλος ζωγράφιζε με αίμα το χάρο να φοράει θαλασιά προσέξτε το θαλασιά φοράει ο χάρος αυτό το τραγούδι Θα με δικάσει ο κούγος και τα ειδόνι μα στην Αγιά τα βουντά υπου χρήσου Τις νύχτες που τα παιδιά σπροχιώνει Ήτσετεστά τα κρεμάνε το Χριστό Τα στεριά που sare φράγκοι, Φράγκοι για Και η ύσχυτη σα θα Λοιπόν πάμε στην πρώτη μας κλήρωση και τι σας έχω εγώ Σας έχω και κλήρωση με επιλογή Τι εννοώ επιλογή Επιλογή του τι θα δείτε και κυρίως πότε θα το δείτε Και κατά αυτήν την έννοια Ό,τι σας πω και δεν το συγκρατήσετε Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσετε Έχετε πέντε διπλές προσκλήσεις για την Αλκιονίδα Όπου ξεκινάει αυτό το Σαββατοκυριακό Παρασκευό Σαββατοκυριακό Ένα εξαιρετικό φεστιβάλ ρωσικού αντιπολεμικού κινηματογράφου. Ο, ε, μιλάμε ότι θα προβληθούν 18 σπουδαίες αντιπολεμικές ταινίες Αριστουργήματα του Σοβιετικού και Ρωσικού κινηματογράφου Πολλές από τις οποίες θα προβληθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα Σας λέω ενδεικτικά τι θα παιχτεί Ο Λευκός Στίγρης του Σαρκανζάροφ Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν Του Ταρκόφσκι Η πρώτη ταινία είναι του 2012 Η δεύτερη του 1962 ο δρόμος για το Βερολίνο του Ποπόφ το 2015. Οι ρήμες ήταν οι Αυγέ του Ροστόφης το του 1972. Έλα να δεις του Κλίμοφ το 1985. Αστέρι του Νικολάη Λεμπέντεφ του 2002. Όταν πετούν οι γυρανοί του 1957, διάσημη ταινία του Καλατόζοφ. Ο χορό της Τέφρας του 2010 ταινία. Η μπαλάντα ενό στρατιώτη, το ημίχρονο του θανάτου, ο πατέρας του στρατιώτη. Υπάρχουν μία σειρά από ταινίες, που, ε, δεν μπορώ να σα αναφέρω όλες, είναι πάρα πολλές, είναι 18 τενίες, πέντε διπλές προσκλήσεις. Μπείτε στην Αλκιονίδα στο site, ε, βρείτε ποια θέλετε, οι νίκητές θα μπορούν να δηλώσουν ποια μέρα θέλουν να πάνε, να το ευχαριστηθούν. Έχει δύο ταινίε την ημέρα. Στο 2:11-200, 8:200 και εμεί θα περάσουμε σε διαφημίσει. Κλέψανε λένε: Όλοι μα κλέψανε, <Kλέψανε. κλέψανε κι αυτοί που του πιστέψανε, κλέψανε. Αν λοιπόν, και δίκιο, φίλο μου Μάριο, έτσι πω είμαστε μέσα στο τούντιμα, έχουμε και ανοιχτέ τηλεοράσει που ξέρει, μπορεί και κάτι να συμβεί. Σιγά-μι το προλάβει τηλεόραση, και, αλλά τέλο πάντων, συνήθιο παλιό είναι αυτό: Να τι έχουμε ανοιχτέ και βλέπουμε πόσο πουλήθηκε το φουστάνι που φόραγε η Μέρλιν Μωρέι. Όταν είπε χρόνια πολλά. Στον JFK Στον πρόεδρο που δολοφονήθηκε Έναν από τους αρκετούς που έχουν δολοφονηθεί στι Ηνωμένε Πολιτείε, Λοιπόν 4,8 Ήθελα να ξέρω Αυτός που το πήρε το πήρε γιατί είναι φετυχιστής Πολυτελεία, γιατί και λεφτά έτσι, γιατί από του φετιχιστέ μπορεί να είναι οποιοδήποτε. κάποιο που πεινάει, είναι σίγουρα φετιχιστή με τα σουβλάκια. Περνάει απέξω και βάζει τι βιτρίνε, δεν το συζητάω δηλαδή. Επομένω, ε, το πήρε κάποια γυναίκα για να το βάλει. Δεν ξέρω, έτσι τη το φουστάνι να το βάλει και να κοστίζει και 4,8. Δεν ξέρω να σα το πω. Για την ματιοδοξία την ανθρώπινη δεν υπάρχει πάτο, αυτό είναι βέβαιο. Για την αντίληψη περί ε, κοστολόγησης της καταναλωτικής δημοκρατίας επίσης δεν υπάρχει πάτως. Η δημοκρατία γίνεται αντιληπτή μόνο ως δυνατότητα κατανάλωσης. Ως τίποτε άλλο. Άρα παράγεται και μια καταναλωτική σκέψη. Προσέξτε. Δεν ξέρω, εγώ τόλμησα και το έγραψα. Μου έκανε εντύπωση. Να έρθει ο Ομπάμα και να πάει στην Ακρόπολη, ολομόναχο. Ολομόναχο. με εκείνη την... Δυστυχισμένη, βαθιά συγκινημένη, υπεύθυνη που του εξηγούσε τι βλέπει. Δεν πήρανε κάμερε όμω. Μόνο φωτογραφίε, ο επίσημο φωτογράφο έτσι. Και πίσω, όλοι αυτοί από το μάτρεξ βγαλμένοι. Ξέρετε τα γυαλιά, το μαύρο κουστούμι, τα γυαλιά, το μαύρο κουστούμι, τα γυαλιά, το μαύρο κουστούμι. Έχω και ένα τέτοιο σήμερα για το μαύρο κουστούμι. Θα το βρω και αυτό θα σα παίξω. Αυτό θα σα παίξω μετά. Λοιπόν, το μαύρο ρούχο. Και πήγε ολομόναχο. Και έλεγε ρε μου. Δεν ήθελε κάμερε. Μετά τσουπ! Μαθαίνω την είδηση! χωρίς καμία θεωρία συνωμοσία. απλά ξέρω τη δουλειά μου. Στου 20 λέει μόνο του ένα βίντεο 92 δευτερόλεπτα. Προσέξτε να μετράμε. 92 δευτερόλεπτα. Ένα λεπτό και κάτι. 92 δε λοιπόν το σήκωσε μόνο του το βίντεο από το δικό του site στο λευκό οίκο έχει μάθει και αυτό, παίζει το παιχνιδάκι άλλωστε αυτό έπαιξε και ο Τραμπ μια χαρά εδώ το παίζουμε στην Ελλάδα ε, διαβάσατε το Λαζόπουλο τον ακούσατε δεν είναι ξέρουμε τι συμβαίνει διαβάσατε τον Δαβαράκη θέλω να πω όχι το Λαζόπουλο το Λαζόπουλο γιατί να τον διαβάζεις στις μέρες μας πια δεν μπορεί να κάνει τη σάτυρα σε γραπτό επίπεδο είναι άλλο επίπεδο το να την κάνει στην τηλεόραση. Και άμα δεν υπάρχει βολική τηλεόραση με βολική κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση για να κάνει βολική σάτυρα δεν βγαίνει το πράγμα. Λοιπόν, το σκέφτηκα. Ξέρω γιατί δεν πήγε. Γιατί έτσι θα είχε ο ελληνικός οργανισμός τουρισμού φιλμάκι και δεν θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει δικαιώματα. Ενώ τώρα, άμα θες, Πάρτο το βίντεο να το παίξει. Μπορεί να κυκλοφορεί από το site, αλλά δεν μπορεί να το κάνει φιλμάκι διαφημιστικό και να λε. Ε, δηλαδή, άλλωστε, να σα πω και κάτι: μεταξύ μας έτσι όπω είναι τα πλάνα, να καλέσεις κόσμο για να βλέπει μια εντελώ άδεια. Άδεια, τίποτα. Νεκρή φύση, σκέτη, Ακρόπολη, όπου κυριαρχεί τον μπλε παλτό. Τη κυρία το οποίο ήταν εξαιρετικό έτσι Ήταν μέσα στην γκριζάρα και στη συννεφιά Ήταν ωραίο παλτό Σκέτης κουαντρατζούρα δηλαδή ένα πράγμα Φοβερό Τι να σου κάνει, να μην υπάρχει κόσμος Να μην υπάρχει τίποτα Θα μου πεις όταν έχεις κάνει περιοδία Σε αυτόν τον κόσμο Μες στο Τάλλας, μες στο Τέξα, Με ανοιχτό αυτοκίνητο και σε έχει βρει στο Σταυρό Το καλοσκέφτεσαι πολύ Οπότε πάμε στο μαύρο ρούχο Έχετε κα ότι το μαύρο ρούχο, εκτός από μόδα Βρέθηκε ένα ευφύης άνθρωπος Ο κύριος Στάθης Παχίδη, Σε στίχους και μουσική Από τους αγαμουστήτες Να εξηγεί πόσο χρήσιμο είναι ένα μαύρο ρούχο Το έχει γράψει βέβαια πίσω το 1998 Ε, όσο νου 2018, 20 χρόνια μετά Δίκιο έχει Κρατάτε ένα μαύρο ρούχο, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται Για καλό και για κακό Ένα ρούχο, μαύρο ρούχο τα νιάτα μου φορώ οι στιγμές αν το απαιτήσουν να μπορώ να αποκριθώ αν η μόδα το πρόσταζει πάντα εγώ ακολουθώ για καλό και για κακό μαύρο ρούχο εγώ φορώ για καλό και για κακό μαύρο ρούχο εγώ φορώ αν δείχν κι αποδημήσει ένας γέρος συγγενής Αν σε γάμο με καλέσουν κάποιοι φίλοι ατυχής Θα βρεθώ μέσα στη δίνη συντροφιάς αναρχικής Για καλό και για κακό Μαύρο ρούχο εγώ φορώ Για καλό και για κακό Μαύρο ρούχο εγώ φορώ Σε δεξιός και επισήμος ένδυμα μου βραδινό, όταν και άμα μου ζητήσουν να με κάνουν υπουργό. Σε περίοδο ανεργίας, σε ρηβή Για καλό και για κακό, Μαβόρο ρούχο εγώ φορώ. Για καλό και για κακό, μαβόρο ρούχο εγώ φορώ. Μου πού καμυζάκια, μαυρόρεο μου πάλτο, μαυρέ καρσέ, πατελόγια, μαυρόμουνικό κυγιό. Που να ξέρω αν είναι γύρω το έσο, πού να ξέρω αν πέτω, και ακαλού και ακαλού, μαυρόρουχο εγώ φόρο, και ακαλού και ακαλού, μαυρόρουχο εγώ φόρο. Βλέπω φίλους που ζητάνε αυτές τις μέρες, όλα όσα Αν περιμένετε να ασχοληθώ με τα χθεσινά στο Πολυτεχνείο, αποκλείεται να ασχοληθώ. Αποκλείεται. Και μόνο το γεγονό ότι συμβαίνουνε πάβει να αποτελεί είδηση, πάβει να αποτελεί οποιασδήποτε μορφής, μη κατεστημένη ιδέα, ε, μετατράπη σε κατεστημένο αυτό. Το κομμάτι του καψίματος του Πολυτεχνείου One Way or Another που τα λέγανε και οι φίλοι μα οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, ε, κάνοντα τη συζήτηση με φίλου και με γνωστού, μου είπε κάποιο έτσι που κάναμε με τον Ομπάμα και πάθαμε κρίση, ιστερίε, κάτι γραβάτη του, κάτι το στήλ του, κάτι η ομορφιά του, κάτι το έτσι του, το χαρισματικό του, το τούτο του, το κίνητο του, το, το, το αμφά, το προφίλ του. Δηλαδή, ε, φαντάζεσαι λέει να άφηνε και λεφτά. Θα πεθαίναμε κρίση, θα βγαίναμε μέχρι, θα φωνάζαμε κορίτσιο στόλο. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Δεν άφησε από Έχετε λάθο. Άφησε από και άφησε αποτύπωμα συγκεκριμένο οικονομικό. Μπορεί να μην είναι για το χρέο, μπορεί να μην είναι για τα λεφτά που θα μα δώσουν, δεν μπορεί να μην είναι για το δουνουτού, μπορεί να μην είναι για τίποτα. Άφησε όμω ένα χρέο πίσω του. Πολύ σοβαρό. Κούνησε το δάχτυλο σε όλου του τόνου. Μη δοκιμάσετε να κατεβείτε κάτω από το 2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντων σα, του ΑΕΠ, που πηγαίνει για το ΝΑΤΟ. Όχι απλώ άφησε. Άφησε αριθμό και μάλιστα αριθμό ποσοστιαίο 2% από το ΑΕΠ σας. Μην κάνετε καν αστείο και δεν πηγαίνεις στο ΝΑΤΟ. Μαζί με τη διαβεβαίωση, σαν ο πιστογράφης επιταγής ήταν αυτό, ότι πριν έρθει βεβαιώθηκε από τον Τραμπ ότι πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν, το ΝΑΤΟ θα μείνει στη θέση του, άρα και το 2% του ΑΕΠ. Καλό λοιπόν όλους και όλες που έχουν τη δυνατότητα και ξέρουν πέντε οικονομικά και ξέρουν πόσο είναι το ΑΕΠ να πάρουν το 2% να το κάνουν ένα υπολογισμό να μου πούνε αν θα αντιμετωπιζόταν μια σειρά από προβλήματα mm. από την πείνα ως την εξαθλίωση από το κομμένο ηλεκτρικό ως και εγώ δεν ξέρω τι για το 2% του ΑΕΠ που πάει στο ΝΑΤΟ που φυλάει το Αιγαίο που μπαίνουν οι πρόσφυγε και μετά του αντιμετωπίζουμε ως Φιλάνθρωποι Για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα από το ιστέρημα των θεόφτωχων και των φτωχών για τους απελπισμένους φύγει ειδήσει. Πριν αρχίσουν και έρχονται και άλλε ειδήσει για τη διαμόρφωση του μισθού, αλλά όχι του ύψου του. Κλέψανε, λένε. Όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι που τους πίστεψανε Ανάπηροι και, και εκεί που σα έλεγα για τον μαύρο μ, Περικλή. Και προσέξτε τις λέξεις γιατί εξοραίσουν άλλα πράγματα. Σας θυμίζω ότι η ακροδεξιά στην Αμερική ε, δεν είχε το μεγαλοπρεπές ε, ε, φασιστικών χρυσή αυγή, ε, χρυσή αυγή, χρυσή αυγούλα, έτσι ένα τέτοιο πράγμα. Όχι, όχι. Είχε πιο πιασάρικο πράγμα που τους κάνει και λίγο πιο σιέκ. Τους έκανε λίγο πιο σιέκ και λεγόταν τι πάρτι. Ήτανε... Το κόμμα του Τσαγιού ή το πάρτι του Τσαγιού, ε, όπως θέλετε το βλέπετε. Δηλαδή το πάρτι είναι η ίδια γλώσσα, η ίδια λέξη στα αγγλικά, έτσι ακούγεται. Λοιπόν, ε, από το τι party λοιπόν, μας προκύπτει τώρα ο αρχηγός της CIA, της κυβέρνησης, Τραμπ. Είναι ο Μάικ Pompeo. Μ' αρέσει πολύ, έτσι ακούγεται αυτό το όνομα, Μάικ ε, Πομπέο, το Μάικ είναι δεν δεν είναι καν Μάικλ Πομπέο. Είναι Μάικ Πομπέο, που είδε αντιπρόσωπο του Κάνσας στο Αμερικάνικο Κογκρέσο. <spperslijk> είναι ισόβιο μέλο της National Rifle Association. Μετάφραση της εθνικής εταιρεία οπλοφόρων. Η rifle είναι το ντουφέκι. Λοιπόν, η καραμπίνα. Αποδέχτηκε λοιπόν την πρόταση, σιγά μη δεν την και είναι και ισόβιο μέλος του τί πάρτι Τώρα θα μου πείτε Υπάρχει ένα τί πάρτι Αλλά δεν το βλέπεις φτενά τις εκλογέ στην Αμερική Έτσι χοντρικά, το βλέπει. Όχι, όχι, γιατί να το δεις Κάνει τη δουλειά του εκεί που πρέπει να την κάνει Σε κάτι κυβερνήτε, κάτι εδώ, κάτι εκεί Κάτι παραπέρα, παίρνει και τη CIA το τί πάρτι Σιγά μην κατέβαινε τι εκλογέ. Άμα φτιάχνει ένα κόμμα που μπορεί να πάρε κατευθείαν τη CIA τουλάχιστον, έτσι σε λίγο μπορεί να δούμε και κανένα άλλο υπουργείο από εδώ και ένα άλλο υπουργείο από εκεί, είναι το σκιώδε, Σε τη σκιώδη κυβέρνηση που έφτιαξε μόλι τώρα που ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων η Ν. Δημοκρατία, έφτιαξε σκιώδη κυβέρνηση. Στην Ελλάδα δεν έχουμε φτάσει να έχουμε και σκιώδη αρχηγό τη ΕΥΠ. Μην λέτε κουβέντα, μην γελάτε, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορεί να τα αντιγράψουμε και αυτά. Και μέσα στην τούρλα όλων αυτών των ζητημάτων έρχονται και τα σχόλιά σα, τα οποία. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι εξαιρετικά σοβαρότερα από πολλέ αναλύσει του καιρού. Ο Ανδρέας μου στέλνει από το Λονδίνο, Καλησπέρα, Γιάννα. Σωρέλα δεν το πιασα γιατί το σημανία με τον Ομπάμα, καλά τα αστεία και με τον Τζίπρα, οι 800 μονταρισμένε φωτογραφίες για να γελάμε. Αλλά αυτή η κρυμμένη ικανοποίηση ότι μα καταδέχτηκε η Αμερική και μα τίμησε. Μου κάνει, λε και πήγε κάποιο διάσημο να φάει την Πριζώνα τη στα και οι ντόπιοι λένε τι ωραία τι καλά που γίναμε και εμεί οι χωριάτε γνωστοί στον υπόλοιπο κόσμο. Συγνώμη, αλλά για να κάνω και σύνδεση με 17 Νοέμβρη, το σκηνικό με τον Ομπάμα μου θύμισε πολύ τον Μπίκα στην πόλη Οχτρή και εμεί γελούσαμε με τα κουσκού στα μεσημέρια. Αυτοί που δεν γελάσαν, ματάκια μου, πλουτίσανε ήδη, να το ξέρει πάντω. Διότι το ράλι που είχαν το χρηματιστήριο, για να έχουμε, έχουμε και ψευδεστήσει, ήταν ευθέω ανάλογο με τα θρανία που κάηκαν στο Πολυτεχνείο. Λοιπόν, ε, πάμε σε ένα άλλο μήνυμα. Ο κύριος Γιάννης, ο φίλος μας, γράφει από εδώ. Θέλω να αναφερθώ σε δύο περιπτώσεις, λένα. Στην απαράδεκτη συμπεριφορά των δύο δημοσιογράφων της Ερφης Πρωινής Ζωάννης προχθέως απέναντι στον Ελυσίου Μαγενά. Και δεύτερον, σήμερα στην ΕΤΕΑ, στην πρωινή ζώνη και πάλι με του ίδιου, που δεν έδειξαν ούτε ένα πλάνο από τη θεσινή συγκέντρωση και πορεία του κουκουέ προ την Αμερικανική Πρεσβεία και με κάνουν να μετανιώνω που του στήριξα με όποιο τρόπο μπορούσα όταν του έριξε το μαύρο σαμαρά. Να, τώρα εδώ κάνει το λάθο. Το μαύρο αφορά μια διαδικασία, μια αντίληψη περί ενημέρωση. Καταλάβατε, γιατί σα λέω ότι μπήκαμε στο κλισέ των 160 λέξεων. 160 χτυπημάτων είμαστε ανάμεσα σε tweet και facebook tweet και facebook και χαλάμε το ίδιο μας το μυαλό γιατί να μετανιώσεις για το μαύρο το μαύρο έπρεπε ως θέμα αρχής να είναι εναντίον να είσαι εναντίον κάτω από όλες τις συνθήκες και κάτω από όλες τις περιπτώσεις για τον τρόπο με τον οποίο έγινε για τους λόγους για τους οποίους έγινε για τη μορφή με την οποία έγινε όχι γιατί δεν σα αρέσουν σήμερα οι δημοσιογράφοι και μετανιώνει που του στήριξε. Δεν στήριξε αυτού. Δεν στήριξε πρόσωπα. Δεν στήριξε απόψει. Δεν στήριξε λάθο διαφυγή. Δεν στήριξε κάποιον ο οποίο δεν αντέδρασε ε, ενώ θα μπορούσε να αντιδράσει πολύ πιο βία ώστε να παράξει και ένα ωραίο τηλεοπτικό θέαμα. Κα, Κατάλαβε. Αλλά είναι καλύτερα να του αφήνει του άλλου να εκτίθενται ακόμα και αν αυτό είναι από ρομαντισμό. Ο αείμνηστός ο Μανώλης ο Ρασούλης, σε στίχους και τραγούδι και μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου έγραφε επίσης ότι το 2000 μπορεί να αλλάξει ο κόσμος και μάλλον και θα το δείτε πως το λέει ε, μπορεί να αλλάξει ο κόσμος και μάλ. είναι μια εξαιρετικά αισιόδοξη, αισιόδοξη άποψη παίρνει για παράδειγμα μέσα από το ε, νελίτη το θέλει νεκροί χιλιάδες να είναι στους τροχούς και το κάνει θέλει σωστή χιλιάδες να είναι στους τροχούς Πέρασε πολύ καιρό, ο μανόλης δεν και είναι νεκροί είναι για να γυρίζουν. Η τροχή εξαρτάται. Πώ και τα γάλματα κάνουνε γάλματα Μα αυτοί που ξέρουν δεν μιλάνε. Όλα τα πράγματα γίνονται θαύματα και οι νεκροκέφαλε γελάνε. Τα πράγματα γίνονται θαύματα και οι νεκροκέφαλες γελάνε Αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μάλλον Μέσα στις καρδιές, στις σε εγγραφεία οβά Λύσο στις χιλιάδες Να' ναι στους τροχούς, Να' ναι η ψυχή η και γαμπρός ολούς Αυτός ο κόσμος μπορεί Να' αλλάξει και μά. Μέσα στις καρδιές στι πλαδίες εγγραφεία ο Βά σωστή χιλιάδες να ναι στους τροχούς να ναι ξηχύνει και γαμπρός ολούς. Τα προαιώνια κρύβουν νετρόνια που με μιά έκρηξη γαλάζουν και οι θεούλιδες, οι καημενούλιδες γίνονται δεμονται και αράζουν. Και οι θεούλιδες, οι καημενούλιδες γίνονται δεμονται και αράζουν. ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μάτ. Μέσα στις καρδιές, στις πατήες, εγγραφεία ο Βαλ. Mm. Θέλει χιλιάδες, να χιλιάδες να'ναι στους τρόφους, να'ναι η ψυχή η και γαπρός ολούς. Λοιπόν, δεν έχω συνηθίσει σε τέτοια μηνύματα. Αυτό που συνηθίζουν οι να λένε διαδραστική επικοινωνία, σε με την έκφραση αυτή. Το λέμε πιο απλά στον ελληνικό λόγο και στην ελληνική γλώσσα. Αυτό το παρεδώσε μεταξύ μας. Ή αυτό το παρεδώσε. Λοιπόν, το παρνοδίνω στην επικοινωνία είναι ταυτόσιμο με την έννοια τη. Χωρί παρεδώσε δεν υπάρχει επικοινωνία. Μου υπάρχει κατ' όλα, με τίποτα. Έτσι λοιπόν ο Τάκης, από την Πάτρα, πυλοποιό το επάγγελμα, μου γράφει για να μου πει ότι εκείνος ήταν η αιτία, πήρε πάνω του μια ανευθύνη ολόκληρη που βαρούσε το τηλεφωνικό κέντρο στη σκληρώση του τελευταίο καιρό πριν καν πω τι κληρώνω. Και επειδή έκανα το σχόλιο ρε παιδιά ακούστε τι κληρώνω μήπως και δεν σας χρειάζεται, δεν το θέλετε. Και γράφει και έχει και δίκιο ότι. Ε, έχει και δίκιο, τον καταλαβαίνω. Ότι εγώ που ακούω συνεχώ την εκπομπή και που συμμερίζομαι τι επιλογέ και μα εκφράζουν και είναι ανελιπέστατα, ε, η παρακολουθήση. Έχω ανάγκη να διαβάζω βιβλία. Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία. Δεν με ενδιαφέρει να είναι οτιδήποτε. Ακούω βιβλίο και σε μια εποχή που δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα βιβλία, γιατί για να τα βγάλει πέρα με τα απαραίτητα, δεν μπορεί να διαθέσει λεφτά για βιβλία. Μουκάρισα γι' αυτό και ζητώ συγγνώμη. Δεν με έχετε συνηθίσει σε αυτού του είδου την λεπτότητα των μήνυμάτων. Επομένω, μπορώ να τον ευχαριστήσω και να ξαναγυρίσω σε αυτή τη σκέψη. Είναι καιρό να δια στη βιβλιοθήκη μου, μου φαίνεται. Έτσι μου έρχεται μια από αυτέ τι μέρε, όχι σε επίπεδο Χριστουγεννιάτικου μπαζάρ. Σα το υπόσχομαι, μα το Χριστό και την Παναγία τυχαίνω με την αντίληψη Χριστουγεννιάτικου μπαζάρ. Επομένω, να περάσουν οι γιορτέ, να περάσουν εντελώ, να, να φύγουν αστράκια, καμπανάκια όλα αυτά, τα μπαζάρ, τα τεχνητά η τεχνητή γιορτή κάτι γλυκά που δεν τρώγονται κάτι ψυγμένα τα οποία κουβαλιώνται εδώ κάτι πανε κάτι πανετώνε του όλα αυτά ε, λέω μετά τις γιορτές εκεί στο κενό το διαφημιστικό και στο τέτοιο πάω να μαζέψω μια καλαθού να ξεφωτώσω δυο τάβανους βιβλία εδώ μπροστά στην πόρτα και να σας πω ένα να τα πάρετε ας περνά ο καθένα που στέλνει και α παίρνει ένα. Άμα θέλει τα κάψει και να διαλέγει, θα Αλλά πρέπει να φροντίσουμε θέματα ασφάλεια, μην γίνει ουρά, μην γίνει πρόβλημα, μην γίνει έτσι. Αφήστε με να το σκεφτώ. Μου την έδωσε ο φίλο μου για να μην τρώμε καπέλο. Σα πάω σε διαφημιστικά, αφού προηγουμένω σα περάσω σε μία κλήρωση. Ο σκύλο που τόλμησε να ονειρευτεί. Είναι η Σουν Μιγουάγκα, η συγγραφέα τη περίφημη ιστορία που έγινε και ταινία και τη Νουβέλα με την Κότα. Λοιπόν, ε, για όποιον δεν ξέρει, μπείτε, μάθετε, θα τα δείτε. Γιατί η κότα που ονειρευόταν να πετάξει ήταν μια ιστορία για τη φιλία. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Έγινε στα αλήθεια. Ε, έκανε το γύρο του κόσμου. Θεωρείται το πιο πουλημένο βιβλίο ε, από συγγραφέα τη Νότια Κορέα στη Νότια Κορέα. Την έκανε την επιτυχία. Έχει γράψει για πάρα πολλά ζώα, αλλά αυτή τη φορά νομίζω ότι ο σκύλο που τόλμησε να ονειρευτεί. Έχω πέντε βιβλία από τι εκδόσει Διόπτρα. Θα σας συγκινήσει γιατί για να φτάσει ο Γκάρντιαν να γράφει μαγευτικό θα κάνει τους μεγάλους να κλάψουν άντρε και γυναίκες παρά τα χρόνια τους. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γινόμαστε δια της αναγνώσεως ικανοί να συγκινηθούμε. Πέντε βιβλία, ψεκδόσεις διότρα, στο 211 8200 για να διαβάσετε το σκύλο που τόλμησε να ονειρευτεί. Δηλαδή εσά και εμένα και όλους. <Κλέψανε λένε> Λοιπόν, να που λέγαμε τώρα για τα βιβλία, για το ένα για το άλλο Λοιπόν, έχουμε ένα βιβλίο εξαιρετικό Και όχι του Συρμού Και το λέω το όχι του Συρμού Και αφορά σε μικρά παιδιά, πολύ μικρά παιδιά ε, Πάντα πιστεύω ότι τα πολύ μικρά παιδιά διαβάζουν βιβλία που πρέπει πρώτα να τα μερετάνε πάρα πολύ καλά οι μεγάλοι γιατί από κάτι τέτοια βιβλία προκύπτουν κάτι ερωτήσεις που οι μεγάλοι κολλούνται στον τοίχο από τα παιδιά λες και τους βάρασε μπουνιά τουλάχιστον ο Χάλκ έτσι για να είμαι ειλικρινής και φυλαχτείτε από την ώρα που κάνει το παιδί εκείνη την αθώα την ερώτηση τη μεγάλη τη σοβαρή της υπαρξιακής του ανάγκης και δεν μπορείτε να απαντήσετε. Δε, το εύχομαι σε κανέναν. Σε γονιό, σε φίλο, πολλο μάλλον σε δάσκαλο. Φταίει όμως το περιβάλλον και οι άνθρωποι. Πάμε στους μεγάλους. Το Ροτρίκο Κορέια δεμέλο. γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια χώρα μεγάλη και πολύχρωμη τη Βραζιλία. Βλέποντα τόσα χρώματα από μικρό, ήθελε να τα βάζει σε χαρτί. Κάποτε ταξίδισε μακριά ως που έφτασε και στην Ελλάδα. Εκεί γνώρισε πολλοί κόσμο και μαζί ένα κορίτσι που ζούσε στο βυθό και ανέβαινε στην επιφάνεια για να διηγηθεί ιστορίες. Τόσο πολύ του άρεσαν που νέγε, για να μην τι ξεχάσει χάραξε το βυθό σε ξυλογγραβούρα και τον αποτύπωσε σε χαρτί. Έπειτα έφτιαξε σε τάμ, στάμπες τα ψαράκια και τα έβαλε και αυτά στον πλευθό. Βιαστικό, ξαναγύρισε στη Βραζιλία να διαδώσει τις ιστορίες του μέχρι εκεί. Το κορίτσι τώρα... Η σεβαστή Χαλκίτη γεννήθηκε σαν ένα μικρό και πολύ ομορφονησί την Κάλυμνο Από παιδί ακόμα κάνοντα την πρώτη σβουτιά στη θάλασσα Μα γεύτηκε τόσο πολύ που αποφάσισε ότι ήθελε να ζει εκεί στο βυθό Περίμενε λοιπόν την κατάλληλη στιγμή μέχρι να γίνει τον ιδρώτη πραγματικότητα Πήγε σχολείο στην Κάλυμνο, έπειτα σπούδασε προσχολική αγωγή στο ΤΕΗ Αθήνα, Και αυτό ήταν τα τελευταία χρόνια ζει επιτέλου κάτω από τη θάλασσα Όποτε τη τελειώνει η αναπνοή, ανεβαίνει στην επιφάνεια και διηγείται ό,τι βλέπει εκεί κάτω. Ιστορίε του βυθού, δηλαδή. Και μόνο για το γεγονό ότι μία δασκάλα, η οποία διδάσκει σε παιδιά, τα βλέπει ω θάλασσα, που ζει από κάτω, δηλαδή από εκείνο το κομμάτι των αναπάντητων ερωτήσεων, έχει φτιάξει αυτό το βιβλίο, νομίζω ότι μου επιτρέπει πολύ υπερηφάνω να σα πω ότι στο 2.11.20 και -200, Ιστορίε του βυθού τη Σεβαστής Χαλκίτη, τέσσερα βιβλία, γεγονεί που τι βλέπουν. Τα παιδιά τους την ώρα που δεν είναι, είτε στο σχολείο, είτε στο προάβλιο, είτε παρκαρισμένα μπροστά στην τηλεόραση. Και εγώ, πάρτε έναν κωστή μαραβέγια με λιμάνι την καρδιά σου, στίχη μουσική τραγούδι για να μείνουμε σε θαλασσινό τοπίο. Λιμάνι βρήκα στην καρδιά σου και ξαποστέλνω εδώ. Σπάω και ο χάρτε, σαγκύρα ρίχνω και βουτώ. Λιμάνι βρήκα στην καρδιά σου. Εξάποστε εδώ σπαύει ξύδα και ο χάρτε γύρα και βουτό. Έφυγα έναν αυγό στο ζάφι ζαφό μου. Ήθελα την ομορφιά να δικρίσω του κόσμου. Κι έσκαλο κεριά, τον μου χάθη και μέσα από τα χέρια. Η βρήκα την καρδιά σου και σαποστενού εδώ, σπάω και ο χάρτης αγκιραριφνο. Δυμάμαι βρήκα στην καρδιά σου και ξαποστένω εδώ. Σπαύει και ο χάρτη ριχνώ. Υπότιτλοι Βρήκα στην καρδιά σου και ξαποστένω εδώ. Σπαουπιξίδα και ο χάρτε αγκυραρίχνω και βουτό. Λιμάνι βρήκα στην καρδιά σου και ξαποστένω εδώ. Σπαουπιξίδα και ο χάρτε αγκυραρίχνω και βουτό. <ΣΟΥ> να ωραία ιδέα, λοιπόν, ε, θέλετε να κάνετε βιβλιοθήκη εσείς εκεί στην Άουσα, ε, οι μεγάλοι άνθρωποι που θέλετε να μαζευτείτε και να κάνετε μια βιβλιοθήκη, εδώ είμαι εγώ μη σας νοιάζει, πάρτε αφήστε στοιχεία και θα βρω να σας στείλω τόσα πολλά να ξεκινήσετε στα αλήθεια μια καλή βιβλιοθήκη, τι ωραία, μου αρέσει αυτό πάρα πολύ, μου αρέσει που το ακούω και ξέρω ότι... Πφ, δεν έχει κανένα λόγο κάποιο που ακούει μεσημεριάτικα τηλέφωνο να πάρει. Δεν έχω καμία δυσπιστία σε τέτοιου αντιδράσει. Καμία όμω. Σα το λέω. Δεν την είχα 45 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν θέλει να αποκτήσω τώρα. Πάρτε τηλέφωνο, πείτε μου, θα φτιάξω ένα μεγάλο πακέτο και θα σα το στείλω. Ή θα βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε. Πω έρθει κανένα από εσά και δεν πληρώνουμε μεταφορικά να κουβαλάμε ε, κι κι εγώ ε, τόνο βιβλίο Και βαρύ πράμα το χαρτί. Φανταστείτε πόσο βαρύ μπορεί να είναι και το περιεχόμενο. Λοιπόν, ε, ο Κυριάκο μου γράφει. Από την Κύπρο. Σα ακούω από λεμεσό. Ανησυχούμε στο νησί για τι συνομιλίε. Θα ψάχνουμε πατρίδα και τόπο να μεγαλώσουμε τα παιδιά μα. Η προδοσία είναι πρώτον πυλών από πολιτικού κατώτερου των περιστάσεων και θέλουμε τη βοήθεια φωνών σαν τη δική σα και το κουκούε. Να σου πω κάτι. Το πρόβλημά μου δεν είναι να ακού μια φωνή με την οποία συμφωνεί και με τι απόψει τη. Είναι πώ θα πολλαπλασιάσει τη δικιά σου την άποψη όταν είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, συμφωνώ. Η λύση που πάει να δοθεί και μάλιστα. Έτσι για να, να προλάβουμε να προκάμουμε που λέγαν και κάτι άλλοι, να προκάμουμε που σχετίζεται πλέον με ΑΟΣ, με ε, να μην υπάρξουν πρόσφυγε από ανατροπή στην Αίγυπτο. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι ο δεύτερο μεγαλύτερο παραλήπτη αμερικάνικη στρατιωτική βοήθεια, για παράδειγμα, είναι η Αίγυπτος μετά το Ισραήλ από πλευρά Πολιτειών, Για να δείτε πώ τηρούνται οι ισορροπίε. Ξεχάστε αυτά τα 7 προ 10. Ξεχάστε αν το λόμπι του τάδε ή το λόμπι του τάδε θα βγάλει κάποιον Εδώ τώρα ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπέρ της οπλοφορίας στην Αμερική για την οποία γίνεται όλη αυτή η συζήτηση λες και φταίει το όπλο και όχι το χέρι Εξαρτάται ποιος βαστάει το όπλο Ποιος βαστάει για ποιο λόγο το βαστάει Γιατί άμα το βαστά το όπλο για να φας το φωνιά Είναι άλλο όπλο από το να βαστά το όπλο για να γίνεις φωνιάς απλώς και να φά αυτόν ο οποίο δεν θέλει να πεθάνει και κάτι να υπερασπιστεί. Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο. Τα πράγματα δεν πάνε καλά στο Κυπριακό. Θεωρώ ότι αυτό συζητήθηκε στην Αθήνα. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Θα μείνουμε κάπου ανάμεσα σπανακόπιτα και ούζο. Αυτό είναι πλέον η βέβαιο. Κουβέντε περί δημοκρατίας μεγαλώστομε για το Κυπριακό. Μ, τα πράγματα δεν είναι καλά. Αποκλείεται να μην κουβεντιάστηκαν. Διότι αυτό αφορά και στο ΝΑΤΟ. Οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχει κάτι το οποίο εντυπωσιάζει πάρα πολύ στη συζήτηση που κάνουν οι Κύπροι. Μιλούν για τις εγγύησει. Και μόλις μου έτσι στο μυαλό η έννοια εγγυήσεις Όπως την έχω μάθει στα ελληνικά Όπως την έχω μάθει στα νομικά εγγυηση, Θυμάμαι ότι η εισβολή και η κατοχή Έγινε υπαρχουσών τριών δυνάμεων εγγυητριών Και των τριών μελών του ΝΑΤΟ Ναι και έλεγα πριν από λίγο για το 2% Και η Ελλάδα μέλο του ΝΑΤΟ Και η Τουρκία μέλο του ΝΑΤΟ και η Μεγάλη Βρετανία μέλος του ΝΑΤΟ σήμερα Τόσα χρόνια μετά από πίκρα, διχασμό, εισβολή, κατοχή, πρόσφυγες Μία σειρά από άλλα πράγματα Σε διαβεβαιώ φίλε μου Κύπριε ότι στην Ελλάδα η συζήτηση στα και στα ραδιόφωνα Μην ανακούσεις μετά και τα αθλητικά Περισσότερο γίνεται για τον εμπρισμό των γραφείων, του σπιτιού, σχετιζόμενου με το ποδόσφαιρο Κυπρίου στη Λευκοσία στα πλαίσια της σκανδαλοβρομολογίας που αφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και επομένως και στο διεθνές ποδόσφαιρο. Υπάρχει άλλος τρόπος. Ο Ευγένιος σε τραγούδι, μουσική και στίχους δικού του, ο Ευγένιος Δερμιτάσουγλου, μαζί του Νικήφωνή Βελεσιώτου, πίσω το 1997 έλεγε ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος για να σωθεί ένα τόπο Παρά τα τι υπεκφυγέ και μη φοβάσαι τι ντροπέ. Του ερωτά ο δόλο και όλου του κόσμου στόλο. Ένα ψάδε με χώρα που φτάνει βάρκα του ψαρά. Με πάει και με φερ Και τα μυαλά μου μπαίνουν. Με ταξιδεύει στα νυχτά. Ναι, οι οριζόντε ξανά. Τα βράδια μου Κοντά τα φωτιά λεγμένα, θέλει κομμάτι υπομονή να περπατάς χωρίς Του σερεμάκα ρε μάκα κι ό,τι λες mm -hmm. μου μοιάζουν mm -hmm. να'ναι mm -hmm. mm -hmm. έρα. φερδόλες κλείνοντας πια μου να μου πεί ή δεν έμαθε στα όνειρά μου. Τους έρε μάγκα, φίλε και από πίσω σκύλε τα λόγια σου, τα ψεπτικά βρε τα ανεχτικά που όλο βιτρίνα ξέρει ξέρεις δεν με δρομάζεις όλο τα λούχα, να ξέρεις μ' αν κάθε μετράς, υπάρχει κι άλλος τρόπο! για να σωθεί ένα τόπος, παρά και μη φοβάσαι τις τροφές, τους έλεγε μάκα κι ό,τι μου φτιάζουν να με υπερδονές, Μάκα, να βοηθείς ότι δεν με πάθε κανείς στα με όνειρά μου. Υπάρχει κι άλλος τρόπος κι ειν της καρδιάς ο δρόπος περπάτησε τον και θα δεις στο τέλος θα με θυμηθείς που σε ρε μάκα Εναρξανά, να Δεν το έχουμε στην Ελλάδα Για πολιτικά θέατρικά έργα Και πολιτικές ταινίες Δεν το έχουμε, Δεν το έχουμε. Λίγες, πολύ αν ε, Αμφιλεγόμενες πολλέ. Δεν θα μπω σε καμία κουβέντα για το περιεχόμενο. Θα πω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να πηγαίνει κάποιος και να κρίνει μόνος του και κυρίως όταν γίνεται μια σοβαρή απόπειρα για κάτι να ξεφεύγει κάποιος και να ψάχνει μόνος του για να καταλήξει εκεί που νομίζει ότι μπορεί να τοποθετηθεί ως άποψη. Γιατί αυτή η εισαγωγή. Για το ομπίντα. Ομπίντα στα ρώσικα σημαίνει πίκρα. Αυτό που λέμε κακοκάρδισμα. Και ο Μπίντα, οι τελευταίες ώρες του Νίκου Ζαχαριάδη, είναι θεατρικό έργο που ανεβαίνει από τον Γιώργο Κοτανίδη που το έχει γράψει στο Ίδρυμα Κακογιάννη και έχω πέντε διπλές προσκλήσεις για την τρίτη 22 του Μηνό για τους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211 200 800. Το έργο είναι βασισμένο στις τελευταίε ώρε αυτό πραγματεύεται, του Νίκου Ζαχαριάδη πριν αυτοκτονίζει, στο μήνυμα από την άλλη μεριά. Περνάει από όλο το πολιτάραχο σπουδαίο βίο του Νίκου Ζαχαριάδη. Δεν το έχω δει. Δεν ξέρω την προσέγγιση. Πολιτικά εννοώ. Ξέρω όμω την προσέγγιση καλλιτεχνικά. Και κατά αυτήν την έννοια οι πρώτοι πέντε που θα πάνε καλά θα κάνουν να μας το πουν και μας να δούμε γιατί τα παιχτεί μέρες είναι η αλήθεια. Εγώ σας δίνω αμέσως μετά την πρεμιέρα πέντε δίπλες προσκλήσεις ε, παίζουν ε, και στα σύντομα περάσματα των προσώπων η Δόρα Χρυσικού και ο Σπύρος Περδίου δημοσιεύονται αρχιακά, αρχιακό υλικό στα βίντεο της ε, Κλεοπάτρας Κοραή ε, ε, συνομιλεί με πολλά από τα φαντάσματα τα δικά του και της ιστορίας, τα, της προσωπικότητες περνάει από τον ο, Γιώργο Κοτανίδη τον ίδιο τον, ο Νίκο Ζαχαριάδη στην απομόνωση του Μεταξά στο Γράμμα του 40, στην κράτηση στον Ταχάο Στι ανθρώπινε τιμέ, στην αναπόληση τη μάνα του και των παιδιών του στην είδη τη αποκείρηξή του σε ατελείωτες μέρε στο σουργούτ τη Σιβηρίας Ό,τι και να πει κάποιο, μιλάμε για έναν μεγάλο. Νίκοχαρη, ο μπείτε, γιορτόνη, πέντε διπλές προσκλήσει. Γιατί ούτε άλλο τα μεγάλα δεν χάνονται. Εδώ θα ακούσετε από το καφέ αμάν, και τη Χρυσούλα Χριστοπούλου Μια εξαιρετική φωνή. Η φωνή τη είναι σαν να Δημοτική εκδοχή Της Μαρή Νίνου Στήχη Μουσική Απόστολος Καλδάρας Ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια Εξαιρετικός από μένα σε όλους όσοι αγαπούν αυτή την εκπομπή Νύχτωσε χωρί φεγγάρι χωρίς φεγγάρι <Τι> Κάποιοι από μπορεί να εκπλαγήκατε αλλά σε αυτήν την εκτέλεση ακούσατε και τους απαγορευμένους στίχους γιατί εδώ μιλάμε για κελί, το τραγούδι είναι γραμμένο το 1947 οπότε αν είναι το 1947 νομίζω ότι μπορείτε και μόνοι σας να καταλάβετε ποιος είχε λόγο να θέλει να κόβει ποιου στίχους από ένα τέτοιο τραγούδι Λοιπόν, εμ, φτάραμε σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής και φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής σας παρακαλώ πάρα πολύ να ακολουθήσετε μια συμβουλή των γιατρών που ισχύει για το στομάχι το πεπτικό σύστημα σε καιρούς πίνας, σε καιρούς φαγητού και επομένως ισχύει κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά και για την πνευματική τροφή, αυτό που οι φίλοι μας οι Αμερικανοί λένε food for thought, δηλαδή τροφή για σκέψη. Μην την καταπίνετε αμάσιτη, μην την χλαπακιάζετε αμάσιτη, ειδικά η πνευματική τροφή ρίχνεται κυριολεκτός αντιφόλα στα σκυλιά. Οπότε, μόλις την καταπιείτε αμάσιτη, δεν είναι το πεπτικό. Τεζάρις, μπαν, φεν, φέτα, κάτω, εντελώς. Και νομίζεις ότι τα κεράκια που βλέπεις είναι τα μηνύματα στο tweet ή στο facebook. Και είναι κεράκια κηδείας, έχεις πεθάνει και δεν το έχεις πάρει πρέφα. Ε, έχεις πάψει να είσαι μονάδα σε κοινωνικό σύνολο Το οποίο αντέχει να ιδρώσει μαζί με άλλους Σε πεζοδρόμιο α πούμε ή σε παγκάκι Θες την ησυχία σου, θες την ηρεμία σου Θες να τα βλέπεις τα πράγματα από μακριά Και να αισθάνεσαι εκείνη τη μαγική ικανότητα Ότι επειδή τα χλαπάκια χλαπάκιασες Είσαι και Θεός και τα μετατρέπεις όλα σε δικιά σου άποψη Καπάκι σε αυτό υπάρχει ένας διάολος αυτός που λέγεται χειραγωγητής της μάζας ο οποίος αυτός ο διάλος κανχάζει διότι σου έχει πουλήσει την ψευδέστη της ελευθερίας της σκέψης σε φτηνή συσκευασία γλυφιτζου, γλυφιτζουριού από αυτά που δεν καταδέχεσαι να δώσεις δηλαδή Ούτε σε πεινασμένο σκυλί στον δρόμο Γιατί πιστέψτε με όταν πεινάει το σκυλί τρώει και έγλιφι μαζί με το ξύλο Δεν υπάρχει αμφιβολία παιδιά αυτού Επομένως για να προσέχει κανένας τον τρόπο με τον οποίο χωνεύει Εκτός από φαγητό και ιδέες Ειδικά σε εποχές πείνας εκείνη που πρέπει να μασίσεις το ξυλάγκορο 700 φορές για να μπορεί να το καταβάσεις Και την πέτρινη φακή και το μουχλιασμένο ψωμί. Και επειδή ζούμε σε εποχή που σου πουλάνε και στη διατροφή μονίμως κάτι υπέροχα συμπληρώματα διατροφής, τα οποία κάνουν πιο ακριβά από την κανονική τροφή και κάνουν τέσσερις φορές πιο πάνω από τη φυσιολογικά υγιεινή τροφή. Αυτά λοιπόν όλα τα υγιεινά συμπληρώματα ε, έρχονται και πέφτουν. Φανταστείτε λοιπόν τι υγιεινά συμπληρώματα σου μπαίνουν όταν αντί να διαβάσει τον επιτάφιο του περικλή και να μην μείνει μόνο στο χρυσό αιώνα. Χρυσό, ακού χρυσό. Ε, φοβερό πράγμα. Μέχρι να βγει, σε πάει κατευθείαν. Ακού μετά την ασπασία, εντάξει. Ζάμπα γυναίκα με μυαλό, α πούμε. Τόσο πολύ μυαλό έχει η ασπασία που το έκανε και μπορδέλο. Δηλαδή, αυτά είναι τα κλισέ, τα οποία στα πετάνε, στα πετάνε, στα πετάνε, στα πετάνε. σου έρχεται και ένα μαύρο περικλή και λε: Εγώ είμαι και προοδευτικάριο και είμαστε όλοι ίσοι. Άσπροι μαύροι μία από έπερικλοι πια σε μια μερίδα γάβρο. Λοιπόν, για να ηρεμήσουμε. Νομίζω ότι μας συνεφέρνει το μήνυμα του Αντώνη Απτομαρούσι. Στην περίφημη λιγορία του ο Πλάτων στο διάλογο της πολιτείας θεωρεί ότι οι άνθρωποι που λειτουργούν μόνο στο χαμηλό επίπεδο της αίσθησης και όχι στο ανάτρο της νόησης η μάνα μου το έλεγε λίγο καλύτερα και απλούστερα. Αλλιά, από το κάτω κεφάλι, όταν τρώει το πάνω κεφάλι, νομίζω το έλεγε ωραία γκρινιότικα. Αντιλαμβάνονται μόνο τι σκιέ και όχι την πραγματικότητα των αντικειμένων. Το αποτέλεσμα είναι να σκιαμαχούν μακριά από την αλήθεια. Και επειδή το λεξικό τη Οξφόρτη και, και το αγγλικό και το αμερικάνικο λέει ότι ζούμε στον καιρό τη μεταλήθεια, γιατί αυτή είναι η λέξη, μεταλήθεια, post truth, μετά την αλήθεια, εκεί όπου το θημικό ε, ξεπερνιάει τον συγκλονισμό και την κριτική μας ικανότητα απέναντι στα πραγματικά γεγονότα ε, σας προτείνω να ξενυχτήσετε στα τμήματα όπως το λέει η Χριστιανά σε μουσική παραστρατή και στίχους Γιώργου Κριτικού γιατί τίχο τίχο μπορείτε να ανακαλύψετε τα σκοτάδια στα σας, περασμένα σας φιλιά να βάλετε σημάδια και λίγο λίγο να επιστρέψετε στην ψυχή σας εκεί που βρίσκει η ζωή την αντοχή σας Από μένα, καλώς από το χτίσα στα τμήματα γιατί έβαλα στα ρήματα βαριά περισπωμένη και στριμώξα τις μέρες μου μαζί με τις φοβέρες μου μα τίποτα δεν βγαίνει και τίχο τίχο ανακαλύπτω τα σκοτάδια τα περασμένα μου φιλιά, Βάζω σημάδια και λίγο λίγο και λίγο λίγο επιστρέφω στην ψυχή μου και που έβρισε η ζωή την αντοχή μου Δεν λύχτισάς στα τμήματα γιατί έβαλα στα ρήματα χαριά περισπωμένα κι αν πεις για κατορθώματα στα πιο φτηνά αρώματα κανείς δεν ανασένη. και τύχο τύχο ανακαλύπτω τα, τα σκοτάδια τα, τα, σκοτάδια, τα, τα περασμένα τα μου φίλια, φίλια Σα